46 46.52. Θεραπεία του τυφλού τη ιεριχού. 46. Και έρχονται στην Ιεριχό και την ώρα που έβγαιναν από την Ιεριχό αυτός και μαθητέ του και λαός πολίς, εκάθετο πλησίον του δρόμου και ζητιάνευε ο τιφλος Βαρτίμεος, ο ιό του Τιμαίου. 47. Και όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς οναζωρέωση το εκεί, ήρχισε να φωνάζει δυνατά και να λέγει Ιησού ένδοξε απόγονε του Δαβίδ που Ισέ αναφέρονται όσα προείπον οι προφήτε Ελέησέ με 48 Και τον επέπλετον πολύ και τον εινάγκαζαν να σιωπήσει Αυτός όμως πολύ περισσότερον εφώναζεν Απόγονε του Δαβίδ ελέησέ με 49 Και αφού διέκοψε την πορείαν το Ιησούς είπε να τον καλέσουν Και προσκαλούν τον τυφλόν και του λέγουν Έχε θάρρο. Σήκω σε φωνάζει να υπάγει εκεί. 50. Αυτό δε, αφού επέταξε το εξωτερικό του ένδυμα, για να μην τον εμποδίζει στο τρέξιμον του, εσηκώθηκε ήλθε πλησίον του Ιησού. 51. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε και του είπε: Τι θέλει να σου κάνω, ο δε τυφλός είπε προς αυτόν: Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω πάλι το φως μου και να ξαναειδώ. 52. Ο δε Ιησούς του είπε: Πήγαινε. Η πίστης που έχεις ότι εγώ δίναμε να σου δώσω το φως των ματιών σου σε έσωσε από την αθεράπευτον τυφλοσύν σου και αμέσως απέκτησε πάλι το φως του και γεμάτος εγγνωμοσύνην η τον των Ιησούνις των δρόμων που εβάδιζε πηγαίνον στα τα Ιεροσόλυμα.